Μουσική υπόκρουση την έχουμε, τις αιτίε επίσης τις έχουμε, είναι πάρα πολλέ εδώ και αρκετά χρόνια και παλιότερα υπήρχαν αλλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι αιτίε είναι γωνίες. Δεν μπορεί κανεί να τις αγνοήσει, λόγχες, τι γωνίες και λογίζουν τον καθένα. Αυτό που δεν έχουμε είναι τον κόσμο ο οποίος θα πρέπει να αντιδράσει. Βάλαμε βέβαια μουσική υπόκρουση από προηγούμενες δεκαετίες, μπας και ξυπνήσουμε και συναισθήματα Ε, από χτες ε, σαν είδηση, παίζουν σαν είδηση οι περικοπές στην προληπτική ιατρική. Το έχετε ακούσει όλοι. Το τεστ ΠΑΠ δεν θα αναδεικνύεται για γυναίκες ηλικίας κάτω των 21 και άνω των 65 ετών παρά μόνο μία φορά ανατριετία στον αιώνα και στην εποχή που όλοι λένε ότι πρόληψη είναι το παν για να προλάβεις θανατηφόρε ασθένειες. Η εξέταση προστάτη ε, δεν δικαιολογείται σε άντρε κάτω των 40 και άνω των 75 ετών, αλλά και σε ασθενείς με χρόνιες βαριέ νόσους με προσδόκιμο επιβίωση κάτω των 10 ετών. Δικαιολογείται σε άντρε 45-50 ετών, εφόσον έχουν πατέρα. Ακούστε λογική και ακούστε κείμενο. Που αν πριν 5-10 χρόνια το λέγαμε ότι αυτά θα είναι νόμοι κάποια στιγμή, είναι θέματα που αφορούν την υγεία μα, θα λέγαν όλοι ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν και αν γίνουν θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρε. Λέει λοιπόν η απόφαση. Η κυβερνητική τη κυβερνήσεως που φροντίζει την υγεία και τον ελληνικό λαό γενικότερα λέει ότι δικαιολογείται σε άντρε, ο προστάτη, η εξέταση 45-50 ετών, εφόσον έχουν πατέρα ή αδελφό που έχει προσβληθεί, προσβληθεί από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία κάτω των 65 ετών, και σε άντρε 40-45 ετών, εφόσον έχουν πολλαπλούς συγγενείς που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του προστάτη κτλ. κτλ. Η μοστογραφία καλύπτεται σε γυναίκε άνω των 40 ετών μία φορά το χρόνο και εφόσον δεν πάσχουν. Από βαρέα και χρόνια νοσήματα, σε περιστατικά χρόνιου πόνου στον Αφιένα. η πρώτη εξέταση είναι η ακτινογραφία και όχι η μαγνητική τομογραφία. Ακόμα και αν έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση ή κακοήθεια. Αυτά όλα είναι νόμοι, είναι κείμενο που το συνένταξε κάποιο εγκέφαλο στο συγκεκριμένο Υπουργείο, το υπέγραψαν οι Υπουργοί, το έχει εγκρίνει ο Πρωθυπουργό, που κάθε μέρα και ο Αντιπρόεδρό του. Με την ψήφο σα, πολλοί από εσά έχετε εγκρίνει όλα αυτά, δεν τα περιμένατε, είναι λογικό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι σε άλλε περιπτώσει τα πεζοδρόμια δεν θα ήταν στη θέση του, γιατί είναι θέμα υγεία, δεν είναι θέμα μια μικρή περικοπή, που και για τι περικοπές θα έπρεπε τα πεζοδρόμια έτσι κι αλλιώ να μην ήταν στη θέση του. Γι' αυτό βάλαμε τη μουσική υπόκρουση, δηλώνοντα για άλλη μια φορά την ψευδαίσθησή μα ότι κάποτε, αν αυτά τα συζητούσαμε, ο ελληνικό λαό είχε αποδείξει, το έχει αποδείξει και περίτρανα, ότι δεν θα δεχόταν τουλάχιστον στα θέματα υγεία κανένα παιχνίδι προστίχως σαν αυτά που κάνουν, αυτά που κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά. Και κρατάμε το στίχο ντροπή από το ίδιο τραγούδι. Λοιπόν, αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή στον εργάτη στο σκλάβο Όσοι δεν είστε εργάτες επειδή σας είναι και απεχθείς η εικόνα και η λέξη Είστε σκλάβοι Το έχετε καταλάβει αυτή την λέξη για την εικόνα Δεν βλέπω να πολιτσαντίζεστε Μόνο με τη λέξη εργάτης έχετε κάποια θέματα Αρκετοί από το ακροατήριο Όχι βεβαίως το σύνολο Αυτά συμβαίνουν το 2014 Στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα Περνάει λίγο χαλαρά η είδηση Γίνονται κάποιες ανα Η ντροπή δεν είναι στην κυβέρνηση που το εφαρμόζει Άλλωστε από μια τέτοια κυβέρνηση Κανείς δεν περίμενε τίποτα διαφορετικό Και λίγα έχουν κάνει Η ντροπή είναι στον κόσμο που τα δέχεται όλα αυτά Πολύ μεγάλη ντροπή και ένα τεράστιο στίγμα Και όσο περνάνε τα χρόνια Αυτό το στίγμα σχεδόν γίνεται Ανεξίτηλο Και όλα αυτά συμβαίνουν Ενώ έχουν προηγηθεί δύο ειδικά στον τομέα τη υγεία, χιλιάδου περικοπέ και η κατάσταση εκεί, με όλου του υπουργού που έχουν περάσει και καμαρώνουν και όλες, και κομπάζουν και ζητάνε να του λέμε και ευχαριστώ, ενώ στον τομέα τη υγεία έχει γίνει επέλαση κανιβάλλων και έχουν πέσει σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα. Είμαστε εδώ τρία τέταρτα, μισή ώρα. Αστενοφόρο δεν είχε έρθει, άργησε. Υπουργείο Υγεία και Πρόνοια. Καλύτερη φροντίδα, Καλύτερη ζωή. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο και ούτε μη χάιμε για ακτινογραφία. Πού και να πήραμε για ασθενοφόρο, είπαν ότι το ένα είναι χαλασμένο, το άλλο δεν μπορεί. Καλύτερη φροντίδα, καλύτερη ζωή. Α, άλλο και αυτό. Δεν μου πήρε και έναν σέρκα να κατεβάσουν το φορείο. Καλύτερη φροντίδα, καλύτερη ζωή. Η ίδια ίδιοι οι αστεροί σα βρόχνουν ένα στο καρότσακ τον άλλο όχι να περιέχει να μαρτί για το θεό. Μαξιλάρι δεν έχουν. Πέρατα από το σπίτι, Ναι, ναι, από το σπίτι. Τι λεκά, να δει τον κόσμο που περιμένει για μια ακτινογραφία 15 ώρε. Καλύτερη φροντίδα. Καλύτερη ζωή. Υποστρώματα, εννοείται πάνες, εννοείται σεντονάκια. Το κόνσεπτ, α πούμε, το μέσο νοσοκομείο, έδειχνε ότι πρέπει από, από μόνοι μας να προχωρούσαμε σε τι σκηνήσεις. Καλύτερη φροντίδα, καλύτερη ζωή. Μας δώσαν ένα μικρό πράσινο σαπούνι και όταν η υπεύθυνη μου ζήτησε όταν με την έξοδό μας να μας το γυρίσετε μου κύριε πίσω γιατί δεν έχουμε να τα δώσουμε αλλού. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι παλιά. Παλιότερα είναι από την εποχή του Μνημονίου, τέσσερα χρόνια τώρα, ενδεικτικά κάποιες ιστορίες έξω από την πόρτα των νοσοκομείων που υποτίθεται. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν έρθει και οι παλιότερε αλλά και του Μνημονίου την είχαν πρώτο μέλημα και κανείς δεν μπορεί να συζητήσει να τολμήσει να αγγίξει θέματα υγείας. Έγινε, γίνεται κανονικά και προχωράμε και έχουμε γίνει Ένα υπόδειγμα, όπω έχει πει μέσα στη βουβαμάρα του Γκόραντ Μπρέκοβιτ, όπω έχει πει ο Τωρινό. Ο Τωρινό δεν εμφανίζεται από χτε καθόλου. Υπουργό Υγεία, γελάστε όσο θέλετε και βάλτε 10.000 εισαγωγικά, Μάικη Βορύδη. Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζεται στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Η οποία παίρνει συγχαρητήρια από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για τη μεταρρύθμισή τη και κύριε, την κύριε προσπάθεια τη. Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο το οποίο παρουσιάζεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, η οποία παίρνει. Συγχαρητήρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Μπράβο! Αλίμονο, ποιο δεν θα ήθελε να δώσει συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Τέλειος αυτό το θέμα, αλλάζουμε θέμα. Δολοφόνο ποιο είναι, Αυτό που κρατάει πιστόλι, Αυτό που κρατάει μαχαίρι, Αυτό που κρατάει σκηνή, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο δολοφονικό εργαλείο, όπλο ή αντικείμενο. Δολοφόνο δεν είναι αυτό που με πράξεις μπορεί να οθήσει κάποιον στο θάνατο. Ή ακόμη, α μιλήσουμε για δολοφονία, Αυτό που παίζει με την αγωνία του ασθενού. Τι ακριβώ είναι, σε ποια κατηγορία τον εντάσσουμε. Είναι φιλοσοφικά ερωτήματα. Τι απαντήσει τι έχουμε πεντακάθαρες, τις απαντήσεις τι έχετε κι εσείς, Απλά έτσι με την ευκαιρία, σε ένα άσχετο θέμα με τα προηγούμενα, να θέσουμε και αυτά τα ερωτήματα. Ποιο είναι επίση φυσικό αυτουργός τη δολοφονία ή τη κακοήθεια απέναντι στον στο λαό, σε μια κοινωνία και ποιο είναι φυσικό και, και ποιο ηθικό αυτούργο και ποιο το βάρο τη κάθε μία πράξη. Και ποιο, εν περιπτώσει, θα αποδώσει δικαιοσύνη αν. Χρειαστεί. νομίζουμε ότι πρέπει να αποδοθεί τέτοια δικαιοσύνη αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε πάλι στο προηγούμενο στα της υγείας, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε η επίσημη άποψη της κυβέρνηση είναι ότι οι γιατροί οι γιατροί φταίνε για όλα αυτά υπέγραφαν συνεχώς τέτοιου τύπου εξετάσεις και έπεσαν έξω τα ταμεία μια πολύ επιτυχημένη μέθοδος έπιασε τα προηγούμενα χρόνια νομίζω τώρα δεν πείθονται ούτε τα παιδιά του νηπιαγωγείου Ε, όμως πίθονται δημοσιογράφοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προχθές στο μέγα έπαιξε το θέμα με τις περικοπές στην προληπτική ιατρική, αυτά που αναφέραμε πριν και στο κλείσιμο του ρεπορδάς. Ο Νίκο Στραβελάκης από το ίδιο κανάλι και το Δελτίο έπρεπε να κάνει το σχόλιο του, το οποίο κατά σύμπτωση ήταν ίδιο με, αυτό που, με την ίδια άποψη αυτή που διαχέεται από τα κυβερνητικά κλιμάκια. Το θέμα είναι ότι αυτά τα νέα δεδομένα επιβαρύνουν την τσέπη των ασφαλισμένων γιατί πολλοί γιατροί δυστυχώς έγραφαν άδικα πολλές-πολλές εξετάσεις που δεν ήταν απαραίτητες και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Υσιοδοξία στις καρδιές, υγεία, αγάπη, ευτυχία για όλους. Υγεία Πολύ καλό Το άλλο με το, το το το ξέρετε Και πάνω απ' όλα Η νοημοσύνη των δημοσιογράφων μας Εντυπωσιάζει Γιατί δεν είναι πάντα δόλο. Δεν είναι και ικανοί να έχουν και δόλο, όχι ότι δεν παίζει ο σενάριο, παίζει πάρα πολύ συχνά και μάλλον και περισσότερε φορέ. Εδώ φταίνουν οι γιατροί, σύμφωνα με την άποψη τη κυβέρνηση και του συγκεκριμένου συναδέλφου δημοσιογράφου, φυτάνει οι γιατροί οι οποίοι δυστυχώ έγραφαν πολλέ εξετάσει και έτσι έρχεται το Υπουργείο, όχι να συλλάβει του γιατρού, όχι να ελέγξει του γιατρού, αν είναι αυτή η πραγματική αιτία, όχι επαμπτώσει να πάρει μέτρα. Κατά αυτών των γιατρών, γιατί ήταν το σύνολο των γιατρών που έκαναν όλα αυτά. Μάλλον όχι. Πάντα είναι κάποιοι, ελάχιστοι γιατροί. Αντί λοιπόν να πατάξει το φαινόμενο, έρχεται και κόβει τη δυνατότητα από του ασθενεί να κάνουν προληπτική ιατρική. Είναι μια πολύ ωραία μέθοδο. Ξαναλέμε, κάποτε έπιανε. Έπιασε σε πολύ μεγάλο μέρο του ελληνικού λαού αυτού του τύπου τα παραδείγματα. Μεγεθύνουμε μια επαγγελματική κατηγορία και μετά βισοδομούμε σε όλη την κοινωνία με τη συγκατάθεση μέρου τη κοινωνία. Τώρα όμω έχουμε τους γιατρούς, τους κακούς που έγραφαν τις εξετάσεις και μπαίνουμε σε θέματα πάρα πολύ σοβαρά υγείας. Ο Σαμαράς, τουλάχιστον μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι όπως θα φτιάχνουμε, το είχε πει. Η μεταρρύθμιση στην υγεία γίνεται τώρα, έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους. Δεν γίνεται επειδή μα την επέβαλε το δημόσιο εσφαίρο. Γίνεται επειδή μα την επέβαλε το μνημόνιο. Τώρα πια δεν μπορούν να χειρουργηθούν ούτε επίγοντα. Δηλαδή μπορεί να μείνει ο άλλο, σαν και περιστατικό, περιμένοντα κάποια επιφύτηση του αγίου πνεύματο. Ψάχνανε να βρούνε τα υλικά στα επαρχιακά νοσοκομεία και στην Αθήνα τα οποία υλικά παρακαλώ ήρθανε μετά από 24 ώρες και βάλε σε η κοπέλα δεν έχασε τη ζωή της το πιο πιθανό να μείνει παράλληλη έτσι λοιπόν η χοροδία μα συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε και άλλα δεν έχουμε μόνο αυτά Μέσα σε όλα αυτά έφυγε και ο Λικούδη από τη Δημαρ, η Δημαρ που τόσο αγαπήσαμε και η Δημαρ που τόσο αγάπησε το μνημόνιο, ω αριστερή δύναμη τη ευθύνη, εννοείται. Τόσο πολύ αγάπησε το Σαμαρά και το Βενιζέλο, αν και του βρίζαν προεκλογικά, αλλά αμέσω μετά του αγάπησαν. Δεν τα λέμε εμεί, χωρί να υπήρχε η Δημαρ. Αν δεν υπήρχε η Δημαρ, δεν θα υπήρχε η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλο. Είναι θέμα πολιτικό, όχι αριθμητικό. Δεν τα λέμε εμεί, τα λέει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, φώτη κουβέλη. Αυτή η Δημοκρατική Αριστερά έδωσε νομιμοποίηση στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012. Η Δημοκρατική Αριστερά και ο Πρόεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς Πρωδυπουργός. Χωρίς τη Δημοκρατική Αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. ευχαριστώ, Βανίγερο. Γιατί το θέμα δεν είναι αριθμητικό αλλά βαθύτατα πολιτικό. Και έχω όχι μόνο την εκτίμηση, αλλά και την βεβαιότητα ότι η δημοκρατική αριστερά πορεύεται με την ενισχυόμενη. Πορεύεται η δημοκρατική αριστερά, είναι δήλωση του καλοκαιριού. Αυτό ακριβώ συμβαίνει με τη δημοκρατική αριστερά. Πορεύεται ενισχυόμενη. Χωρί αυτήν δεν θα υπήρχαν αυτά. Τόσο απλό, τόσο ωραίο, και ε, τον συζητάνε και για πρόεδρο δημοκρατία. Δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται, τον έχουν κάψει. Εμεί νομίζουμε ότι ήταν ο καταλληλότερο με ένα τέτοιο λαό, με μια τέτοια κοινωνία. Ε, ο ύπνο πάνω στην προεδρία και στην κεφαλή του κράτου. Ήπνο εφιαλτικό νομίζω ταιριάζει απόλυτα. μπουμπαμάρα, λέει εδώ ένας ακροατής στο Twitter σημαίνει πασχαλίτσα. Τη σημασία έχει. βουβαμάρα εμεί το ακούμε, το κάνουμε όπως θέλουμε, το φέρνουμε στα μέτρα μας και παίρνουμε από την γλώσσα την Σέρβικη πάνω ό,τι ακριβώς θέλουμε. Πού είχαμε μείνει? Α, στον τρίτο. Ο προοδευτικός κόλος, σας το ξαναπώ. Ή θα είναι πραγματικά προοδευτικό ή δεν θα υπάρξει. τ Ευχθυνόμαστε στου πολίτες και τους ζητάμε να δώσουν δύναμη στη δημοκρατική αριστερά. Δεν με παρατάτε με αυτό το ξόνου. Για να είναι η Ελλάδα ζωντανή, με την κοινωνία όρθια. Το στείλετε στα τσακίδια. Εμείς διαφώνουμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον θεωρούμε, τον έχουμε πρόεδρο της δημοκρατίας, ανεξαρτήτως ποιο θα βγει. Εκφράζει τον τόπο, εκφράζει την ενότητα, την ενότητα που τη βάζουμε, χωρίς ενότητα, Πού πηγαίνουμε, την ενότητα του ελληνικού λαού, καθότι ένα λαό είναι φτιαγμένο για να είναι ενωμένο. Όπω όλοι γνωρίζουμε, δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτι διαφορετικό ένα λαό. Ο τραπεζίτης με τον άνεργο είναι το ίδιο και το. Αυτό έχουν τα ίδια συμφέροντα να υπάρχει ενότητα και ησυχία κυρίω σε αυτόν τον τόπο. Και βάλτε όποιο άλλο, άλλου συνδυασμού θέλετε σε αυτό το δίλημα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντω και σήμερα, με κομμένε τι προληπτικέ εξετάσει, την εποχή που η πρόληψη είναι το παν για την υγεία. Μάκη Βορύδης, Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, ηθική και φυσική. Αυτουργή όλο αυτού του ωραίου εγχειρήματο πολύ μοντέρνου κατά τα άλλα. 200, 20 8.200, ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Μейλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio και SMS όποιος θέλει να στείλει γραφηρία, αλκενώ το μηνυμάτο αποστολής 54-100. Κατέρινα Βουτσά στον ήχο και εδώ είμαστε σε λίγο ζουνε πολλά χρόνια μετά τη Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Να που και, φραύματα, και τα τεθαμάτα και δεν τα πράγματα. Βεβαίω. Εμορεγίες και όλοι το υγιεινές και βραδμάτα. Τέρματα τη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 Μιχδαλωτά, Σουρέας, Βασιλόπτα, Ζαματιστή, Πολίτικη, Πόντους, Μίμης, Φιλένια, Γαλοπούλα, Γεμισθή Ευρώ στο κεφάλι ψήλα, να γίνουμε όλοι καλά Λοιπόν, ε... στο ψήλα, γίνουμε όλοι καλά Στο το παιδί Έτσι ανάμεσα από τον τζίκτυ και, και το τηλέφωνο. Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα. Κάτω μεγάλο και μυστήριο. Boing. Τώρα θα πάρουμε το σκηνικό. Boing. Τώρα θα πιάσουμε το κτήριο. Boing. Τέλειωσε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Και είναι δική μας η βραδιά. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αρχί να το θέλει ο Γιάννη. Πρόχειρο να γυρίσει. Μαξιλάρια δεν έχουν. Φέλετε από το σπίτι? Ναι, ναι, από το σπίτι. το σπίτι, ναι. Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα. Σε γνώσμα κεφάλι Θα Μπορώ να έχω απάντηση σε ό,τι με απασχολεί. Μπορώ.gr Μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω. Μπορώ.gr Η Άννα Δρούζα, με μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και ειδικών, δίνουν την έγκυρη απάντηση σε ό,τι σας βασανίζει. Για τη σύγχρονη γυναίκα, για τον άντρα, για την οικογένεια. Μπορώ.gr Χωρίς καμία χρέωση, στην οθόνη του υπολογιστή, σας επισκέπτεται ο καλύτερος σύμβουλο ζωής και υγείας. Γιατί καμία ερώτησή σα δεν πρέπει να μένει αναπάντη. 365 τρόποι ενεργειακή οικονομία με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Όρια ακόμα και στην ισχύ τη ηλεκτρική κούπα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια να επιτύχει όσο των δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργεια. Από το 2017, η ανώτατη ισχύ μια ηλεκτρική σκούπας, που θα πωλείται στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900 βατ, ενώ σήμερα η, η ισχύ του είναι γύρω στα 1600 βατ. Μόνο από αυτή την παρέμβαση υπολογίζεται ότι οι ηλεκτρικέ σκούπες που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα καταναλώνουν σχεδόν 45% λιγότερο ηλεκτρισμό. 365 τρόποι ενεργειακή Με το φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι Φυσικό μεταλλικό νερό όλοι. Χαρίστε στο σώμα σας αγνή Πολύτιμη φροντίδα Αφαιτείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλι Μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων Απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού Αγνό, εύγυυστο ισοροπημένο από τη φύση του σας γεμίζει απόλαυση, σας χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. φυσικό μεταλλικό νερό η όλη, αγνό και πολύτιμο. Έτοιμοι για τη μεγάλη επιστροφή στα θρανία! Λοιπόν πάρτε χαρτί και μολύβι και αρχίστε Τσάντες, μολύβια, τετράδια, γόμες, βογιές, κουλούπου, κουλουπού, κουλουπού Τελειώσατε γραμμή για το Μουστάκα Πού αλλού θα βρείτε τα περισσότερα σχολικά στις καλύτερες τιμές Μουστάκας είναι αυτός Για πάμε Σχολείο μουστάκα. Μουστάκας, τα καλύτερα παιχνιδάτικα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 το πρωί, ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Real FM. Καλημέρα, καλημέρα σε όλου και σε όλε. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM. Στου 97,8 για την Αθήνα και στου 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μα. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Στου 97,8.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 Ο Βορήδη που μα λέει ότι είμαστε υπόδειγμα. Δεν είναι μόνο όλα αυτά που κάνουν. Το, η κοροϊδία είναι το κερασάκι και το έχουν και τόσο εύκολο, του ξεφεύγει ή το κάνουν τόσο συστηματικά και τόσο όμορφα που το απολαμβάνουμε όλοι πραγματικά. Ε, τα όσα γίνονται στην Αμφίπολη τα παρακολουθούμε σχεδόν σε ζωντανή σύνδεση. Έτσι όπω πάει και ο, με τον πανικό που έχει η κυβέρνηση Σαμαρά, βλέπω τι καριάτητε να τι ξυλώνουν από εκεί και να τι φέρνουν στο Σύνταγμα να είναι η αριστερά και άλλη κολοβή. Δεξιά για να κυκλώνουν τον Αντώνη Σαμάρα. Είναι ένα έργο του Πρωθυπουργού. Είναι καλό Ιωνό και ο τάφο τη Αμφύπολη είναι ο τάφο του ΣΥΡΙΖΑ Από μελλοντικό σποτάκι τη Νέα Δημοκρατία που θα ετοιμάσουμε εδώ για την εκπομπή. Να μείνουμε λίγο στον καλό Ιωνό γιατί σήμερα το πρωί δεν ξέρω να τα έχετε μάθει. Το έχουν θάψει τα άλλα μέσα ενημέρωση. Έγινε χαμό έξω από τον τάφο. Παρακαλώ, πολιτισμού. Ναι, γεια σα, Υπουργέ Πολιτισμού. Μάλιστα. Μπορείτε να με συνδέσετε με το γραφείο του κυρίου Υπουργού. Ένα να. Φίπουργο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την ομάδα τη κυρία Περιστέρη στην Αμφύπολη. Τι κάνετε, Πια χαρά είστε. Καλά είστε, Ιωηριοκλήσιο Πεπέτα είμαι. Καλά είστε. Καλά, δόξη ο Θεός Τηλεφωνώ γιατί η κυρία Περιστέρη είναι μέσα στον τάφο. Δεν πιάνει το κινητό, όπω ξέρετε. Ναι, και ναι. τηλεφωνώ γιατί σήμερα εδώ συνέβη κάτι το αποτρόπαιο. Έγινε κάτι εξοργιστικό και οφείλω να ενημερώσω. Μου. Έφτασε εδώ σήμερα το πρωί-πρωί κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ήρθε ο Τσίπρα με γκασμάδε και κάτι σιριζέου ακτιβιστέ για να καπιλευτούν την επιτυχία εδώ πέρα του μνημείου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, γιατί έχει κάμερε εδώ πέρα. Η αστυνομική δύναμη δεν φτάνει. Έχει τα κανάλια. Έχουν ήδη φωτογραφθεί με τι φίγγε και προσπαθούν ναι. να φωτογραφθούν με τι καριάτιδε. Πριν το επώνυμο, σα παρακαλώ πάλι. Η Εροκλή Πεπέτα. Από την ομάδα τη κυρία Περιστέρη. Μα είχε πει ο κύριο Σαμαρά να φωτογραφθεί πρώτο. Δεν το καταφέραμε. Ήρθαν αυτοί μόνοι να, με περιμένω, τα ευρήματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα τώρα που μιλάμε, βγάζουν σέλφι με τι καριάτιδε. Περιμένετε, σα παρακαλώ, Τι να με να καν... ενημερώσω. Ναι. ναι. Μ' μα ακούτε, μα μιλούσαμε πριν. Ναι, θα σα πάρουμε μη σλέφωνο, εντάξει. Μα να βεβαιώσουν το δικό μα το μνημείο. Εμεί το βρήκαμε, η κυβέρνησή μα. Δικιά μα επιτυχία. Και ήρθαν τώρα να βγάλουν αυτή η σέλφη. Αυτοί δεν είναι άξιοιου ούτε μυρμικοφολιά να βρουν. Και ήρθαν στο μνημείο να μαυρώσουν τη δικιά μα την εικόνα. Στην αρχή το πρωί, όταν του είδαμε, νομίζαμε ότι είναι Σκοπιανοί. Είναι χειρότερο, είναι οι Σιριζέοι. Το είπατε στον Υπουργό. Τι να κάνουμε τώρα εμεί, πώ να του διώξουμε. Σας, είναι και τα θα κανάλια. Σας, θα σα ενημερώσουμε. Εμείς. Βλέπουν υπάρχει οι κάμερε. Ορίστε. Υπάρχει αστυνομική. Ένα αστυνομικό υπάρχει. όχημα είναι μόνο με τέσσερι αστυνομικού. Έχει ενημερωθεί ο Υπουργό. Θα ληφθούν τα μέτρα. Τώρα Εντάξει. να φανταστείτε, κάνουν μπάφου πάνω στα μνημεία. Mm -hmm. Ένα δικό του από αυτού του βρώμικου ετοιμάζεται να κάνει ice bucket με μία σφίγγα. Τι να κάνω, δεν μπορούμε να του διώξουμε. Να τον ξαναθάψουμε τον τάφο. Τον κλείνω τον τάφο. Τι να κάνουμε. Ή εμεί κανεί. Υπάρχει ομάδα τη κυρία Περιστέρη εκεί, θα επιληθεί το θέμα. Εμεί yeah. είμαστε η ομάδα. Τι να τα κάνουμε με τον τάφο, κυρία Περιστέρη μου. Θα σα δώσουμε οδηγίε, εν εντάξει, να. με συγχωρείτε. Να τον χώσουμε πάλι. Χώστε τον πάλι μέσα τον τάφο, κυρία Περιστέρη μου. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται yeah. με αυτό το πράγμα. Βγάλαν σέλφι με την καριάτιδα. Να σα συνδέσω με την κυρία Περιστέρη να τη φωνάξω έξω. Είναι μέσα και δεν πιάνει σήμα με τον τάφο. Θα την πάρουμε εμεί τη τηλέφωνο, κυρία, εντάξει. Τι να κάνουμε σκασμένο σήμα yeah. από το πρωί με του βρωμοσύρου. Τέλο πάντων, ο κύριο υπουργό τι λέει. Μ' ακούτε? Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, εντάξει. Προσπαθούν να καπιλευτούν τη μοναδικότητα του αφικού μνημείου. Περιμένετε, παρακαλώ, περιμένετε. Δεν είναι στρατηγική αυτή. Τι, Μ' ακού... Εμένα, εγώ περιμένω. Αυτό ήταν η φάρσα. Το ακούσατε, το καταλάβετε. Αυτό που ακολουθεί είναι επίση φάρσα. Δεν είναι. Ο Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη είναι συνάδελφο, ο Αργύρι Διαλέγετε και παίρνετε. Όμω το γεγονό, και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νομίζω πρέπει να περάσει από την εκπομπή σα. Ότι το γεγονό ότι ο Έμφυα, το λέω επειδή τυχαίνει σε μένα και τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είμαι εγώ υπουργό εσωτερικών, ο υπουργό τη τοπική αυτοδιοίκηση. Το γεγονό ότι ο φόρο αυτό θα περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνει στον φορολογούμενο την προοπτική και την ελπίδα. Που αυτό, αν το θέλετε, έχει στεναχωρήσει, να το πω έτσι λίγο. Ε, απαλά πάρα πολύ κόσμο ότι ξαφνικά μπήκε ένα χαράτσι στην ακίνητη περιουσία, στο σπίτι που αγωνίστηκε ο άλλο χρόνια να το κάνει χρόνια το κά... να το κάνει να το δώσει στα παιδιά του και ξαφνικά αναγκάστηκε πληρώνει ενίκιο για το σπίτι του και ότι αυτό θα είναι για πάντα αυτό λοιπόν δεν ισχύει το γεγονός ότι ο ενιαίος φόρος θα περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και κάτι το οποίο εξήγητο ο αν είναι κάτι το οποίο τοποθετείται βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα έστω σημαίνει ότι αυτός ο φόρος θα είναι πολύ λιγότερος και αυτό που σας είπα προηγουμένως θα είναι ανταποδοτικός δηλαδή Θα, θα τα έχει, θα τα δίνεις και θα παίρνει κάτι από την Μακάρι. τοπική αυτοδίκηση Μακάρι. Μακάρι, ο πρόθυμος δημοσιογράφος ακούει την πολύ ωραία ιδέα Προοπτική και ελπίδα λοιπόν γεννάω ένφια σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό γιατί θα περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση και όπως όλοι ξέρουμε αν είναι να πληρώνουμε ένα φόρο για την τοπική αυτοδιοίκηση μόνο προοπτική και ελπίδα νιώθουμε χαλάλι να διπλασιαστεί, να τριπλασιαστεί εφόσον είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση που κάτι έχει να δώσει λαό μετά από όλα αυτά. Ναι. Αποστολή. Έλα. Έλα ρε τι έγινε, ο φίλο των ο Σόλων είμαι. Ο Σόλων. Ο, Σόλων. ο Μισός ή Όλων. Όλων, μπράβο. Ο, ο μάγκα ο Σόλων. Έχω τρία διπλώματα. Για πες ρε, Σόλων. Της που***νιάς, της παρθενιάς και της Ολομονική. Είναι κρεμασμένα στα διπλώματα <συλίδια> μου τα διπλώματα, Αποστολή μου. Μπράβο στα δικότητα τα <συλίδια> Και μου λες, αυτή η βούλτευση είπε να πληρώνουμε φόρου. Τους φόρους πληρώνουμε, αλλά να μην τα κλέβουνε. Και ένα άλλο ακόμα για τους δρόμους, εξαίσθητα από την κόρυνθο κάτω από το κάτω. Αν δεν πήγαινε στη λέγα, διότι τους φόρους θα με είχανε σκοτώσει. Και όταν βγαίνει από την κόρυνθο που πληρώνει, θα διώξει να πρώτα μέχρι ή Αθήνα. Τώρα όταν βγαίνει, ξαναπληρώνει. Θέλεις να πα στην πάγια, ξαναπληρώνει. Οι αήτες. Γιατί να πας στην Πάχη. Μπορείς να μου εξηγήσεις. Ποιο πάει στην Πάχη. Τι λόγο να έχει κάποιο να πάει στην Πάχη. Άμα να πάει στην πρέπει... Πάχη. Γιατί να θέλω να πάω στην Πάχη. Δεν θέλω ποτέ να πάω στην Πάχη. Mm. Έλα γόροι μου. Έλα. Θέλω να πω σε αυτό το Σαμαρά. Ναι. Ότι η Ελλάδα τον έχει χεσμένο πες τους και σε όσου επικαλούνται την Έλα. Ελλάδα. Καλά που το πες. Ενώ αυτός. Ε, εγώ πήρα να σου πω ότι επιτέλου έφυγα πριν από 10 λεπτά. Πού πήγε, Δεν πήγα, πάω, δεν είμαι στον δρόμο ακόμα. Πάω στο καράβι. Ήμουνα στην πιάτσα του Μόλ καμιά ώρα. Περίμενα. Τελειώνεται με αυτήν την πιάτσα του Μόλ, δεν μπορούμε να περάσουμε από εκεί πέρα. Έλα, δε, να σου πω ότι πειράζει. να περάσει, να πα κάπου αλλού πιο πέρα από το Μόλ. Σε Διπλή σειρά τα ταξί. Αφού δεν έχει δουλειά, πάρετε το απόφαση. Φύγε τη μισή. Ε, και να κάνω, Ρωμά. Μα... Θα... Να πα σε άλλη πιάτσα, εκεί που δρόμο, είναι στενό. Λοιπόν, ακού να σου πω τώρα γιατί σε πήρα. Σε πήρα, να σου για τη σε πίρα να σ ty na Πουγέλα, προχωρά... Τι θα κάνουμε, ice, ice bucket. Πάνω να το τα καθαρίσω με νερό, του γυαλλοκαθαριστέ το, το, το των το Παππρίσκη. Πέφτουν οι άλλοι πάνω να πούμε και κάνουν τον πουγγέλο να συνονιόμαστε, αυτοί που είναι να πουγγελωθούν, να έρχονται κοντά μα να κάνουμε μια οικονομία εμεί στο ντου στο δικό μα. Έλα κοντά, βρε μακάκα να πληθώ κι εγώ. Τι μου πας εκεί και πάω και μετά και ανάβω θερμοσύφωνε και, και ρεύματα και νερά. Ρίξω το πάνω μου, θα το πάρω μια απόφαση. Δεν πειράζει. Κρύο, κρύο. κρύο, κρύο. Θα γίνει τον μπάνιο. Να είμαι έτοιμο, να έχω να σαπούνει στην τσέπη. Κάτι. Ακούω και βρίζουν τις σχέσει ανάμεσα στους Άμπιτες συνέχεια. Ή αν θέλει τη συμβίωση ή του γάμου και λοιπά. Επίσης λένε ότι δεν ξέρω τώρα, η δουλειά κάνει τους Άμπιτες. Δηλαδή εμείς οι άνεργοι που αναγκαστικά κουνάμε την αχλαδιά και εμείς που κουνάμε την αχλαδιά απροστάτες θα μείνουμε σε κάποια στιγμή τη ζωή μα. Και μόνο αυτό. Όλο αυτό, επειδή δεν είσαι για την τουλάπια ακόμα, ε. Ε, άκουσα! Και μου το πας γύρω-γύρω ότι επειδή είσαι άνεργο, αναγκάσκεσαι να την κουνίσεις και αυτά. Μπορεί τρελαμένη. Χεχαιχαιχά. Άντε αποδοχάμω τώρα που αναγκάσκεσαι να την κουνήσει. <Λι> Έλα, σα ξέρω. Δηλαδή, ο πατέρα σου γυρνάει μεθισμένο στο σπίτι που είναι σε φυσιολογικό ζευγάρι και πλακώνει τη μάνα στο ξύλο. Κακοποιεί το πεζάκι, είναι φυσιολογικό. Εκεί έχει τι να πει παιδί. Η μάνα σου είναι πουλ******. <Λι> <μπράβο> τι μαλακία, <μπίσια> έχει να πεις <μπίσια> Καταλαβαίνει το παιδί μια εξήγηση, μια λογική εξήγηση Όχι είναι ο πατέρα σου καπακώνεται με ένα φίλο <συσκόλυν> Ενώ άμα της να πεις την άλλη καταλαβαίνει <μπίσια> Οι γυναίκε είναι έτσι, είναι πουλάνες <μπίσια> Πρέπει να ρίσεις μια σφαλιάρα, είναι το σωστό Να σου γραμίζω να πω και εγώ τίποτα Α ήταν να μιλείς και εσύ Ε κάτι τέτοιο μάλλον Συγγνώμη Και το τι αγάπης πράττουν αυτά τα παιδάκια που τα έχουν πεταμένα � Το τι αγάπης πράττουμε και το τι αποδοχή και το τι μόρφωση του προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι Η λύση, να πούμε το έχετε σκεφτεί ποτέ γα*** το κερατό σας καλά Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα γέτσις που λέμε <interpreting> Γιατί ο... πολλοί του υποστηρίζει εσύ. Εγώ φυσιολογικό είμαι, αλλά. Φυσιολογικό δεν είσαι φυσιολογικό. Μήπω είσαι τίποτα αυτά τα παραφύση φοβάμαι. Εχαι, κοιτάξτε φιλέ. Το υιοθετεί στο πεδάκι. Ρε φιλέ, καμιά σφιχτή κουράρα να βγάζω καμιά φορά και ειδρώνε να πούμε. Τώρα μην μου λε να πούμε. Α πούμε, δεν είναι. Είναι επειδή έχει που θα τη Πάει προ τα έξω. Στα εγχωριέ σου πάει χαμένη. Σκέψου αντίθετα. Είναι άλλη λογική. Αντίθετη λογική είναι που σε κάνει και έτσι. Ε θα είδω και τότε. Μάλλον ανε μιστήρα με το πρόβλημα ο ανεμιστήρα. Θα σου αλλάξει ο κόσμος. Έλα, ανταλικαίρισσου σου, να ξέρεις εσύ. Όμως το γεγονός, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο νομίζω πρέπει να περάσει από την εκπομπή σας. Ότι το γεγονός ότι ο θα περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνει στον φορολογούμενο Την προοπτική και την ελπίδα. Να λοιπόν που ένα φόρο μπορεί να δώσει και προοπτική και ελπίδα, όταν βεβαίω θα περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα λέει ο Υπουργό, ο Αρμόδιο Αργύριο Δινόπουλο. Έχει και άλλη πλευρά τέτοιου, πάρα πολλού. Ένα που μα αρέσει εμά είναι ο Γιάννη Ομιλιό, ο οποίο είναι ένα συμπίκνομα τη Εύη Χρυστοφυλοπούλου και του γεράσιμου για κουμάτου. Αυτό μα βγάζει ο Γιάννη Ομιλιό, και να ξέρετε ότι όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σύντομα ευχόμαστε στην κυβέρνηση σε μήνες δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα έχουμε φοροδιαφυγή. Yeah. Θα πούμε συγκεκριμένα πράγματα και λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Λέμε συγκεκριμένα πράγματα για το ΣΔΟΕ, λέμε συγκεκριμένα πράγματα για, την, για όλο το κύκλο τη κοινωνία. είστε σίγουροι ότι έχετε έναν τρόπο να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή μέσα σε λίγα λεπτά. Είμαστε σίγουροι ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο από τη φοροδιαφυγή ένα ποσοστό, γύρω στο 50%, μπορούμε να το συλλέξουμε. Και με αυτό σε το... πόσο χρόνο <κυκ> εσεί που είστε εκεί υπεύθυνοι, σε, σε λίγο χρόνο, σε μήνε. Ναι, εννοείται, σε μήνε, γιατί είναι πάρα πολύ απλό θέμα άλλωστε και δεν, δεν τάζουν εμπλαγούς με πετραχίλια, έχουν επίγνωση άνθρωποι. Είναι αριστεροί, μην το ξεχνάμε αυτό, Ποτέ ένας αριστερός, ποτέ δεν θα κοροϊδεύε την ελληνική κοινωνία στην πιο δύσκολη της φάση. Κύριε Αποστολή, <Δεν>, δεν τρέπεστε λίγο για κατηγορία τον Πρωθυπουργό μα. Εμεί τον κατηγορούμε. Α έρθει τώρα. Κατηγορία είναι να τον λε Πρωθυπουργό και μόνο. Τον τραβάγαν τον άνθρωπο, υπάλληλο, πράμα, τον τραβάγανε στα εξωτερικά να κάνει τη γλάστρα δίπλα από τη Μέρκελ και όλου αυτού. Άσε τον άνθρωπο. Μπήκε στο δημόσιο, σου λέει έχω μια ήσυχη δουλίτσα. Δημόσιο. Θα βγω κάποια στιγμή με μια καλή σύνταξη νωρί, θα πάρω και ένα εφάπαξ. Τέλο. Υπάλληλο ήθελα να είμαι. Τι με τραβάτε, υπάλληλο άνθρωπο να κάνω τη γλάστρα δίπλα από ποτέ ο Θέλω να ευχηθώ καλή ραδιοφωνική θεσμονή στον Μίλτο Τζοντερερέ, στη Χριστίνα Μαραγκόζη, Στη Τζέννη Μπότζη και σε ό,τι short, άλλε προσωπικότητε έχει. Καλή χρονιά, Σαν Οβεγκάν. Έχω μία απορία από στόλι. Γιατί οι εκλογέ είναι πάντα παράγοντας Από σταθεροποίηση στη χειρότερη στιγμή για αυτού που είναι στην κυβέρνηση, ενώ όταν οι ίδιοι είναι στην αντιπολίτευση αποτελεί νόπια λαϊκή εντολή. Ξέρει γιατί? γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα Μπορώ, γιατί Γιατί Κι εσύ με σπρώχνεις Το κρεμό Δεν σε συγχωρώ Δεν σε συγχωρώ Γιατί Είπα θα τραγουδά φέτος Ναι το θυμάμαι Και θα τραγουδά Αυτή είναι εξήγηση Αυτή είναι η εξήγηση καθαρά Έλα αποστολή Έλα Έλα να έρθω το κάτι Αυτό που λέει ο Σαμαράς Που, που δεν κοιτάμε στο χθες Πως το λέει Ποιο είναι το χθε, ο ίδιο, ο Βενιδέλο, ο Καραμαλή. Ο Γιώργο, ο Σιμίτη, ο Μητσοτάκη, ο Αντρέα και πάμε προ τα πίσω τα κόμματά του. Αυτά δεν κοιτάνε προ το χθε, δέπονται. Γιατί το, το... χθε μα έφερε σήμερα εδώ που οι ίδιοι κυβερνάνε, που κυβερνούσαμε και χθε με άλλα πρόσωπα, αλλά την τη ουσία ούτε οι παλιοί κυβερνούσαμε, ούτε οι καινούργοι ερχόντουσαν εν εντολέ και εμεί κάναμε τα στρατιωτάκια. Έτσι. Άρα να μην γυρίσουμε μέσα χθε, να πάμε στο προχθέ. Στο προχθέ. Ακόμα καλύτερο ήταν το προχθέ. Πιο προχθέ. Τιχούνται εννοεί Εκ Και με, και με προεδρικό διάταγμα. Να σου πω, πριν φύγετε για διακοπέ. καταδικάσατε αυτός την έβδια που σκόδωσε στο σκυλάκι τα ταβέρνα. Το καταδικάσαμε. Του καταδικάσαμε, πλήρως 10.000 πρόστιμο και αυτά. Σωστά, αυτούς που σκοτώσανε 5.000 κόσμων, ποιος θα τους καταδικάσει. Εσύ. Ε, εγώ εγώ του καταδικάζω κάθε μέρα, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει γιατί είσαι και μόνο σου. Να σου πω και κάτι άλλο. Βρει κι άλλου να το κάνετε μαζί. Και μετά οι άλλοι να βρουν κι άλλου. Έτσι μπορεί να γίνει. Αλλιώ μην περιμένει. Βρε, τι αφού στι απεργίε έχουμε γνωριστεί, θα στο έχω ξαναπεί. Στι απεργίε έχουμε γνωριστεί. Τι άνεργοι και παραμύθια μα λένε. που είναι οι άνεργοι. Το 1,5 εκατομμύριο. Δεν έχει λε. Πλασματικό είναι. Έχουν δουλειέ. Έχουν δουλειέ, ναι. Τι mm. πω και ένα άλλο. Γιατί αυτοί οι συνομιλητέ του Άδωνη μια φορά δεν λένε ρε, παιδι μου, δεν συζητάμε με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι φασίστα Δεν με ποτέ. Δεν αλλάζει. Ε, γιατί μάλλον για κάποιο λόγο συγκεκριμένο ή για να μην γίνει αυτό ε, διαλέγονται πάντα προσεκτικά οι συνομιλητές του Άδωνη. Μάλιστα. Σωστός. Για να μην πούν αυτό. Μην βρεθεί κάποιο που μπορεί να πει αυτό ή κάτι άλλο. Ε, είμαι διαβητικός. Τα φάρμακα του μήνα... Είμαι γλυκούλη. θα λες. Μπράβο. Είμαι γλυκούλης. Τα φάρμακα του μήνα μέχρι και το Δεκέμβρη συμμετοχή μου 14 ευρώ. Καλά είναι. Σήμερα ξέρει πόσα? Πόσα. 28. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Να τα εκτιμά περισσότερο. Γιατί άμα το εκτιμά, τη χτυπά την insulin. Άμα δεν την εκτιμά την insulin, λε, α, μπορεί. πάω να βαρύσω την insulin. Ανεβαίνει το ζάχαρο μετά. Ακριβώ επειδή το εκτιμώ, είναι με τα ανεργία από το 10. Τέλεια, όλα καλά σου πάνε, βλέπω. Λοιπόν, η γυναίκα μου μέχρι και φέτο δεν πλήρωνε φόρο. Ναι. Φόρο τρία καταστάρη. Βάλε τον έμφια, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Λοιπόν, μα δουλεύουν με ψηλό γαζι. Έχει λόγο να μην ψηφίσει αμαράτη. Ρε πλακά μου κάνεις. Το βράδυ τον εκλογών να δω η κουφάλα που θα πάει να κρυφτεί αυτός και πολλοί άλλοι. Που σ το εσύ. μόνο του άγχος ήταν πως να ειρωνευτεί το ΣΥΡΙΖΑ που τάζει κάλπ και, υποσχέσεις. Τώρα και εσύ. Λοιπόν, έχετε και να υποσχέσεις. Δεν θέλω αυτό Δεν να είναι. χρειωθεί σαν έμεση στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ε, Μακριά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Έχουμε αρκετές διαφημίσεις γιατί είναι εκεί η εποχή τέτοια. Ανοίγουν και τα σχολεία. Να κινηθ Ή έτσι και αλλιώ ψόφια, αγορά. Παίζει ένα τρέιλερ της ελληνοφρένειας, στο οποίο το έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά βγήκε κάτι Κάτια μακρύ, έκλεψε την ιδέα και λανσάρεται τώρα ότι αυτή το έχει φτιάξει πρώτοι. Και μας βγάζει μας ως αντιγραφής. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια, αυτή είναι τρελή. Αλαφιασμένοι γυρίζει στους διαδρόμους και λέει ότι είναι δικό τη το τρέλερ. Οπότε όταν ακούτε το τρέλερ και της μακρύ και το δικό μας Να ξέρετε ότι εμείς είχαμε την αρχική ιδέα mm. τελείως αυτό Κάθε βράδυ στον Real 8 με 10 Κατερίνα Κρυποπούλου και Νίκος Μπογιόπουλος ξεκίνησαν από χθε, Ακούτε τους, ωραία είναι, παίρνει και κόσμο Και γίνεται ένα ωραίο ραδιοφωνικό event Είναι όλο αυτό Κάπως έτσι, πολύ θετικά φτάσαμε στο τέλο, ακολουθεί λαός, μας πάει στο μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλου και Κατέρινα Κρυβοπούλου, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Άντρα, πως το ώρα το σηκώσει. Με συγχωρείς, δεν είχα πρόθεση. Α, σε συγχώρω, εντάξει. Λοιπόν, πήρα να κάτι. Τι. Πώς θα σε φωνάζει κάποιος όταν θα γίνεις κολόγερος. Πώς? Μπαρμπαποστόλι, μπαρμπαγιάνι Α, Γέμισε κι εσύ τις μπαταρίες που βλέπω μπαγάσα με πώς δείστηκες δε... με χιούμορ Πρόσχε Έλα τώρα που θα εκπυρσοκροτήσω εγώ τώρα. ε, ότι... δεν ξέρει καμιά φορά μπορεί να γίνει Και να πεθάνεις μόνος σου από τα θανατερά αστεία σου παπα Αναγία μου Όχι που δεν σ' αρέσουν τα αστεία μου Πώς να μην μ' αρέσουν, έχω λόγο Να πω κι άλλο ένα αστείο με ξανθιάς Όχι Βέβαια, αποστολή. Έλα. Σήμερα σε πήρα γιατί έχω μια παραγγελιά για την τηλεοπτική νοοφρέμια, αν μπορεί. Από τώρα? Από τώρα, από τώρα, γιατί τώρα το είδα την Παρασκευή. Πώ να Δη. Στη... Παιδί μου ξεκινάμε σε ένα μήνα. Τι θα μου δώσει από τώρα? Α, Άντε, πες το και βλέπουμε. Είναι καλό, είναι καλό. Πιστεύω θα το βρει. Είναι ο Αρχιδινό Μπαλού στην Παρασκευή το δείξε όλα τα φοβερά δελτία ειδήσεων. Που διαμαρτύρονται με τα μάτια του οι Αργεντινοί για του μισθού κτλ. Και πάει μια μοσχαροκεφαλική γη, ένα μπαλούρδο Αργεντίνο όπω σου είπα, πά, και πάει και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο. Έσπασε τον παρμπρίζ του, α, του ανθρώπου, τον έβγαλε έξω, τον κάνανε μαύρο στο ξύλο και μετά τον καταδικάσαν κιόλα. Αν θυμάμαι καλά, επειδή πήγε και χτύπησε το αστυνομικό με το αυτοκίνητο του. Έτσι. <laughs> Εντάξει, και δεύτερον, θα ήθελα να σου πω για Αυτά που λέει ο Ωραίος Γεωργιάδης και ο Μενιζέλος για τις συνεδέντες που τους κοιτάμε στα μάτια και μας σώσανε. Έχει μια ωραία έκφραση στην κεφαλονιά που λέει καθένας την πορδούλα του, μα σχοβολιά Ωραία κεφαλονιά, ξέρω για κουμάτος. Αποστολή μου. Τι είναι? Αγοράκι μου, καλό καλοκαίρι. Α, να σε καλά, είναι. συγκινούμε, φεύγουμε. Ελά, ούτε στο ηλέκτρο. Α, όχι, λάθο, ήρθαμε τώρα. Συγγενήθηκα γιατί μου λείψατε. Που μου έχεις κλείσει ραντεβού, ούτε τίποτα, αλλά τέλο πάντων. Είσαι... Που σου είχα κλείσει ραντεβού, εγώ. Ναι. Δεν... Είμαι μεγάλο ο τράπεζα, τα κάνω αυτά. Τι τα Λάτε... κάνω και μετά τίποτα. Δεν κρατάω λόγου, τίποτα. Αξεντσίποτο. <Συλίου> Γεια σα, αποστολή μου. Γεια. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Είδα εχθέ την εθνική και την ευχαριστήθηκαν. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο, μα δώσαν πολύ χαρά. Ε, δε... Τι πολύ χαρά, χάσανε. Τι, γι' αυτό ακριβώ. Δεν βέβαια δε, δε, δε, θα προτιμούσαν να είχανε χάσει από του σύντροφου Αργεντίνου παρά του πασίθου του Σέρβου, αλλά δεν πειράζει. Με δε βαριέσαι. Με το λύσα μαρά ήταν κι αυτό. Με το λύσα μαρά έχει ωραίε γκόμενε Σέρβε. Ενώ οι Αργεντινέ δεν ξέρω, δεν θυμίζονται. Έχουν άλλο τα και έχουν, το... έχουν άλλο, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι χιλιανέ. Είναι Αργεντινέ, α πούμε. Ναι, ν. Ναι. Απλά αυτό που θέλω να σου πω, είναι Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί όλη η αριστερά ήταν τόσο υπέρ αυτή τη εθνική και του Γιαννάκη του Αντετοκούμπο. Ο Γιαννάκη του Αντετοκούμπο ήταν ένα παιδί μεταναστών, τον οποίο ο Σαμαράς τον έλεγε Ισβολέα στη χώρα μα και τώρα και Και όταν έγινε παιδί. Άσε που είναι και μαύρο και δεν είναι και ποιοτικό μετανάστη. Είναι χαμηλή ποιότητα oh. μετανάστη, Έλληνο δηλαδή. Πια. Ωραία. Και όταν τον κάλεσε ο Σαμαράς στο Μέγαρο, αντί να πάνε να του πήγε τώρα το παιδί παίζει στου Μιλγούρκι Μπακ. Δεν έχει ανάγκη το Σαμαρά, έχει το διάλογο που βρίζει σε μένα και τους άλλους σαν τη φιλή μου εγώ θα παίξω μόνο για τον ελληνικό λαό και να τον έχουμε μάγκα πήγε και φωτογραφίδηκε μαζί του και βγάζαν και φωτογραφίες και όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος φωτογραφιζόντουσαν με τον Σαμαρά δεν είναι πως οι Εθνικοί αν θυμάσαι με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον Τικούδη και τον Κακιούζη που είχαν πολιτικές απόψει και κατηγορούσαν τους πολιτικούς και κάναν φιλανθρωπί Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω, που πραγματικά και εκεί δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση τη αριστερά, είναι με το αντιρατσιστικό. Λέμε για τη γενοκτονία των Εβραίων, δεν αφιβάλλει κανεί. Δεν υπήρχε γενοκτονία Μικρασιατών και Ποντίων. Και για να μην το πάμε εθνικά, δεν υπήρχε γενοκτονία Ίνκας και Αστέκων από του Ισπανού, Ινδιάνων από του Αμερικάνου, λαών τη Αφρική από του Άγγλους, Γάλλους Πορτογάλου, Δέλγου. Και τέλο σήμερα. Βάρε, ρε, που σα χρειάζεται. Ναι, και τέλο σήμερα των Παλαιστινίων από του Ισραηλινού. Το ξέρει ότι με το αντιρατσιστικό με αυτά που λέει ο Καντωνά και ο Ρότζερ Βότερς, ο μπι, ο, βασίσας, ο Φλόιτ, πάνε μέσα για ρατσιστές γιατί να στο Ισραήλ Σωστό, ενώ κάνεις μια δήλωση στήριξη στο Ισραήλ, όπως ο να πούμε και δεν σου λέει κανείς τίποτα Ακριβώς, Άκρι, είδες που τα λες ε, σου λέω... παιδί μου, Ευρωμασόνι. εγώ θα σου πω, μασονία μασονία με λαχτάρα μασονία, σου λέω. Λοιπόν, έχι, Πέλα, Οι άνθρωποι δεν πολλά χρόνια μετά της τους. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Να που συμβάνουνε και φραύματα, Και πουλώνονται τα τραυμάτα, Και δελτιώνονται τα πράγματα Βεβαίως, ου Εμμορραγίες και κατάγματα Σχολικοητήτες και φράγματα Τέρματα διφραγκιά παιδιά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 Δεν ξανά παίρνω Μιχδαλωτά, Σουρέας, Βασιλόπτα, Ζαματιστή, Πολίτικη, Πόντους, Μήνης, Φιλένια, Γαλοπούλα, γεμιστή. Ευρώ στο κεφάλι ψήλα, να γίνουμε όλοι καλά Λοιπόν, bon, ε; Ευρώ στο κεφάλι ψήλα, να γίνουμε όλοι καλά Στο ράτζο το παιδί, έτσι ανάμεσα από το ψήκτη και το τηλέφωνο Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα Ταύμα μεγάλο και μυστηρίο Boing. Τώρα θα πάρουμε αξιτήριο. Boing! Τώρα θα πιάσουμε το πτήριο. Boing! Ένιωσε το βασανιστήριο Πάμε γραμμί στο λογιστήριο Είναι δική μας η βραδιά Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο Αρκεί να το θέλει ο γιατρός Το γίνει Μαξιλάρια δεν έχουν Ένα το σπίτι? Ναι, ναι, από το σπίτι Λεκάνοι? το σπίτι, ναι Η Ελλάδα είναι σήμερα ένα υπόδειγμα. Θα όλοι καλά. κεφάλι Θα σα